Καλώς τον. Καλώς με! Άκη να δει. Θα σου πω τρία πράγματα σήμερα. Το ένα είναι μήνυμα προ τον άδενή και εικόνε προθεσνέ από την εφημερία στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο του Λονδίνου, το μεγάλη βρισμό του Λονδίνου. Οπότε γεμάτο άρα. Εγώ στην Αγγλία, αν διαλέγει αυτό ότι υπάρχουν πέντεράντα και κάνουμε breakpoint ή μερικά σημεία από τα δημόσια συστήματα. Γενικά δύο παιδιά και δεν πλήρωσα ούτε ένα σαν τη Ε, Καλά, ε, θα στην θα Ελλάδα δεν είτε πληρώνει κιόλα, τα δίνουν και πίσω. Έχει να παίρνει. Ναι, παίρνει και δύο χιλιάδε. Ορίστε. Παραπάνω. Και είναι τώρα. δεν πλήρω. Ούτε για τι εξετάσει όταν ήμουν έγκυο, ούτε για όταν γέννησα. Oh, Μήπω θα... θε να στο θυλάζουμε κιόλα. Τι θε τώρα, και... Να τον ραντέψω άμα ξυπνάει μου, το βράδυ. Και Έλα και σε μου... παρακαλώ τώρα με τι παράλογε απαιτήσει. Και μου δίνανε και δωρεάν βιταμίνες για μένα και για τα παιδιά να, για 4 πάρτες. χρόνια μετά την εγκυμοσύνη. Μην του βασιδέ, δεν το έχουν σε τίποτα να συνάψουν σχέσει με κάποια φαρμακευτική <laughs> που θα βγάζει βιταμίνες με απευθεία ανάθεση. Άστο. Είσαι πολύ μπροστά. Δεν το σκέφτηκε αυτό. Ε. Δεύτερο. Είπε πριν ότι χάσαμε την πρωτιά στο χρέο είμαστε δεύτεροι και ξέρω ότι αναχωρήθηκαν πολύ γιατί πρώτοι θα είναι η Ιταλία φέτος. Η Ελλάδα μετά από πολλά πολλά χρόνια και πριν από την κρίση ακόμα θα είναι η χώρα της Ευρώπης που δεν θα έχει το χειρότερο χρέος. Θα έχει η Ιταλία. Ε, Αλλά εμείς, εμείς γαμάμε γιατί ο άντρα με είναι Ιταλός και τα παιδιά μου είναι Ελληνοϊταλάκια και έχουμε πρωτιά και δεύτερη θέση. Μέχα, θα... Ωραία. Ε. Έλα, από τολμπε, πίτιδε να μου το σηκώνει. Ναι, όχι, δεν μου σηκωνόταν απλά. Α, σε λίγο-τρία χτυπήματα έχουν αλλάξει τα χρόνια. Τέλο πάντων, για πε. Τι διάβασα εδώ στον οδηγητή, Τριπλά να μα βάλουμε Α, δεν ξέρω τι λέει ο οδηγητή, Δεν ξέρω τι λέει η προπαγάνδα του, Ότι να είναι τώρα, ντε. Τώρα, εδώ έχουμε ένα πυρακάκι, είναι σε εδώ... παρακαλώ. Είναι σφυχτό και σκληρό. Φα σε έπεσε. Οπότε θέλω να μα βάλει στον 90. Δεν θα μα πεθάνουν, είναι σε ένα νόμο. Ναι, γιατί α, άμα αντίχετε. Εμεί δεν αντέχουμε. Να γίνει εμείς ένα survivor μαθητών. Όσήσουν να αντέξουν oh. καλύτερο. Ούτε εδώ και αποκάλεσμα δηλαδή. Οι πιο άριστοι. Πώ θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση αρίστων. Με τα σρουνάρια, τα τουγάνια όλα. Ένα κάνουμε, με οι αριστεί μα, μάλλον οι κατόπιε ήσεων. Καλά δεν το κάνουν του αριστερού, όλου θα το κάνω από το καταλόγι. Δεν γίνεται αυτό όμω. Σόριμα, νύχτα, τι να σε κάνω τώρα. Λυπάμαι, μπρο. Αποστολή, μοναμή. Εγώ. Λέγερε. Έλα, ο Σαλό Μάγκηρα είμαι. Είστε. Είστε. Είστε. Είστε. Να σε βρω από το τηλέφωνο. Α, να δώσω... Ωραία, τα είπαμε. Πίσω. Χάρηκα που τα είπαμε. Να σε καλά. Να σε καλά και εσύ, αντα. Για χαρά, γεια. Έλα, Έλα, μου γιάλησε μικρούλα. μικρούλα, ναι, μου γιάλισε, Τι έγινε με τη μικρούλα, Κατά δε! Κατά! Έτσι, έτσι, έτσι πράγμα. Αν την καταφέρει, θα τη βγάλει πρόεδρο. Ακουλέει, αν και δεν είμαι σου απαράδεκτο, αλλά έλα, μπορώ έλα, να έλα. γίνω επαρκώ απαράδεκτο όπω και εκείνη για να τη βγάλω, ναι. Γιατί ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Έτσι, πήγα να την ψηφίσει το κόρι και να το στηρίξει, έλα τώρα. Ε, λοιπόν, ε, βέβαια, γιατί αν μα κάτι, τι μα έλειπε? Ένα μυτσοτάκι με φουστάνια. Αυτό ακριβώ. Να μην πούμε και τα άλλα τα προσώτα που διαθέτει. Λοιπόν, για άλλο σε πειρα, να σου πω. Τι γίνατε τι τελευταίε μέρε με το Soundcloud και δεν υπάρχουν τα τράξ σα και οι εκπομπέ σα και έχουμε αφήξει τη διαφήμιση από το YouTube.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 Ότι το κουκουέ παραμένει παράγοντα ανομαλία έχοντα διαβρώσει τον συνδικαλισμό, την παιδεία και τον πολιτισμό γενικότερα. Σε τι, σου τορκήζα με ζώτη Μαζί με τη ΣΟ Τρανταφύρου εγώ, ο Πορφύλιος Βησδέκης, απευθύνω έκληση προς κάθε αρμόδιο να φροντίσει ώστε ο ΚΚΕ να απολογηθεί επιτέλους για τα ιστορικά του εγκρήματα. Μισό λεπτάκι όταν λέμε ανομαλίας εννοούμε κουνούμαλα. Να είμαστε καθαροί. Αυτό. Στο διάλο ανόμαλοι όλοι, κουμούνια ανόμαλα, όλα κουνούμαλα. Έλα, μωρί, κα... Απλά, όχι να φύγει, Έλα, ρε, τζιμ. Γιατί με βγάζεις, ρε, παλιό, μαλάκα, δυο-τρεις φορές έχω πάρει. Γιατί σε μαλάκας. Α, θα σου πω ο ΣΥΡΙΖΑ, έμαθα έβγαλε τραγουδάκι. Μας, ΣΥΡΙΖΑ, φλόγα μέσα Έβγαλα κι εγώ ένα τραγουδάκι, δεν τα ακούσεις. Σαν τρελός. Αποστολή, αδερφέ μου Στέφανακο άδερφε μου που σκοτέκε και μου Φύγε από τα λέσια τώρα πριν σε πάρει κάτι φορά βρε Φύγε από τα λέσια τώρα πριν σε πάρει φορά Πώς τα γιατγε το χωρισμός Αχ κι ο γλουραγκούσης Καρανικας Πολάκης Αποστολή αδερφέ μου Φύγε φύγε Στεφανακή Τραβατόρα Μητσοτακή Να σε κάνει υπουργάκι Είσαι το καλό παιδάκι Τα έρεσε μπαλά Καλά ε, εντάξει Δηλαδή You can be a star Τι Μαρίνα Σάντη και μαλαίκα Πήγαινε στην Eurovision να δεις παιδί μου Μου κάνει τον ταρίφα Πήγαινε να δεις ασπλημέρα Φουσκωτός, σούργελος στην Eurovision Δεν έχουμε δει Ρε μαλάκα Βγάλα, για το Σύλλαζε. Εγώ έβγαλα επειδή γουστάρω το στεφανάκο μου, και είναι που σκοτώ και παιδί και εγώ το γουστάρω γιατί να Του λέω φύγει και στο να σε κάνει η Και καλά έκανες, Όχι. Μπράβο. Εγώ, περιμένω πώ και πως με θα με καλέσεις να τα πούμε μόλι, ο Στέφανος, ο μόνο με Πάει στο ότι ο πάει στο Μητσοτάκι. Σε ένα χρόνο θα είναι στο Μητσοτάκι. Δε βάζω Το, εθέσαι, αυτό για. θα κάνω εννοείται. Έλα, γεια.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 Λέω να βρίζω. εγώ λέω. Εσύ έχει άποψη, Είναι... όντω έχει άποψη, περιφερόμενη βέβαια. Έλα. Έλα, μωρί. Τι κάνει. Καλά. Μ' αρέσει που δεν με βγάζει γιατί θέλω να, να μιλάμε οι δυο Αφού δεν παίρνει, τι δεν σε βγάζω. Ε, παίρνω. Σε πήρα και χθε από τη δουλειά, αλλά δεν το σήκωνε. Δεν το σήκωσε, δεν δε με βρήκε. Όχι, δεν σε βγάζω. Μωρό μου, μου λείπει και τώρα που θα έρθει το καλοκαίρι. Θα σου θα... περάσω. Θα έρθει από τη δουλειά, θα περάσει. Όχι, ενώ αυτό που σου λείπει θα σου περάσει. Δεν, όλα καλά, θα ε, με ξεχάσει. Θα έρθει να ψωνίσει. Δεν ψωνεί από το σούπερμάκετ. Να σου το πω ξανά με μπει. Ποιο. Δεν ψωνεί από το Και okay, πώ θα βγω, δεν τρέπομαι. Να, γίνεις, να με δει και μετά να σε πάρω τηλέφωνο στην εκπομπή και να μου πει ήμουν αυτό που ήρθε. Ah, Α, ωραίο, βρώμικο. Έχει κάνει και σενάριο, μου αρέσει. Θε να το κάνουμε. Το... Ποιο? Αυτό, να έρθει στο σούπερ μάρκετ να σε εξυπηρετήσω, να μην ξέρω τι είσαι εσύ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Έλα, Μωρό, μου ξέρω τι αρέσει. Έλα, για. Γεια σου, Παστολέ, τι κάνει, καλά, είσαι. Καλησπέρα, φίλε, καλά, μια χαρά, είσαι. μια χαρά. Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Βεβαίω, Κουκουλίτσα, πάμε. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να καταγγείλω τον σύντροφο Κουτσούμπα γιατί χόρεψε Ζεϊμπέκικο. Πάλι! Δεν Ζεϊμπέκικο. έχει αφήσει χώρο για Ζεμπέκικο για κανέναν Δηλαδή, ο στα Ζεϊμπέκικα, και δεν Θα κάνουμε το, μας. το Ά, Εξάλλου, θέλω να ότι για να Ζεϊμπέκ <χωρέψεις> η λογική λέει αυτό. Και να έχει η γρασία του σπίτι σου και να έχει παλιού καναπέδε από την νοβα... Όχι από την Νοβάρτη, την άλλη. Την Νέο Σετ που έχει κλείσει. Ναι, ναι, Πώ ναι, πήγε η Νοβάρτη τώρα ναι, στο ναι, στόμα ναι. μου. Ναι, ναι, Κακό ναι. συνειδημό. Ναι, Τέλο ναι, πάντων. Ναι. Έσω θα φύγει το ηφαίστειο τη Σαντορίνη από τη βαρύτητα των που θα πάει μου το ηφαίστειο, είσαι με τα μυαλά σου, έχουμε πει, πει άλλα κι άλλα. Τώρα θα φύγει και το ηφαίστειο, θα πάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Μωρέ, δεν αντέχω άλλο την Καϊλά. Να φύγουνε, Να φύγουνε, να φύγουνε. Να φύγουνε. Και να δώσω τώρα για τα σχολεία, για του μαθητέ. Το είναι ένα YouTube. Στο οποίο ο έχει μιλήσει μαζί μου για το τόσο λεπτολόγος είναι τόσο λεπτολόγος τόσο κανένας έλα για Λάκη έλα γορι Λάκη Λάκη έλα γορι Λάκη Λάκη Λάκη Λάκη πήρα το μαντράκι για σε μας το χέρι τι θες μάνικα από τη φωτιά έλα γορι Λέγε, τι έγι. Καλά. Όλα καλά και ωραία. Πάντα καλά. Πάντα Ήρθα. καλά. Αυτά. Έλα. Έλα. Τι θε, Καλέ, τι θε. Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω. Χατζιγιάννη. Θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να είμαι μαζί σου Ναι, ναι, θα αρέσει Τέλεια, σπάσε μα τα αρχή, Έλα, τσουρέκια, τα βάζω φούρνο, θα φουσκώσουν ξέρει ξέρεις εσύ, θερμοθάλαμο δηλαδή στους 50 Και σιγά σιγά θα δουλέψει η μαγιά Και θα μας τα κάνεις, τούμπαν Α, δυστάσια, Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα και η... Εγώ χάρηκα που σ' άκουσα, η ναφιζινάφτορα Έλεος με τη μαλακιά σου <ΣΣΣ> Ελά, Αποστόλη, Έλα. αν με πάρουν τηλέφωνο και με ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούω, να πω ότι ακούω τον Αποστόλη τα παραπολιτικά και τον Κότζο, τι μόνες κομμουνιστικές φωνέ που έχουν στα παραπολιτικά. Με αυτό να πει. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και συνεχίζουμε σ άλλο. Έμαθε ο Ξαρχάκος, Το δεξιό το Ξαρχάκο, που κάποτε κατέβαινα και με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε. Ναι, ήταν να κάνει μια συναυλία και είδε ότι ήταν Πρώτα. Μα για καλό το είπα ότι ο Ξαρχάκος που κάποτε ήταν δεξιός και κάποτε ήταν και έχει την τεράστια αξιοπρέπεια και τα τεράστια κάκαλα να ματαιώσει τη συναυλία του γιατί ήτανε ή εκτέρνα αντίθετα με κάτι που το παίζουνε καλοί και τους αγαπάει ο κόσμος και διαφημίζουν τράπεζες. Καλησπέρα Αποστόλη Καλησπέρα Ήρα να κάνω μια καταγγελία φοράω κουκουλίτσα Α, πάνε, αντιμεία, κουκούλα και πάμε έτσι, έτσι, αγαπούλα την Καταγγέλλω το παρακράτο τη δεξιά για τη μονταζέρα του. Δεν βάζεις ρε, ολόκληρο στην εκπομπή. Τι γίνεται εκεί πέρα. Και τι σχέση έχει το παρακράτο τη δεξιά με αυτό. Εγώ δεν Παρακούν σε βάζω. Το δεν σε παρακολουθεί το πρέντατορ, δεν έχει έρχεται Όχι, όχι. Με Δε, γιατί μήπω φταίει η μαλακία που έχει στο κεφάλι και όχι κάτι άλλο. Δε κι αυτό. Να εξετάσουμε κι αυτό. Τα έχουμε πει αυτά. Η μαλακία είναι υγεία. Δεν, ξέρω, δεν είμαστε τίποτα. Η που... μαλακία. Η μαλακία. Είναι ηχεία και ευλογία, εγώ θα έλεγα. Και ευλογία, καλό κι αυτό με το λιμάνι στήρι. Σωστά, Ναι. Ναι, ήθελα να πω το εξή βασικά. Σοβαρά τώρα. Όταν μιλούμε να κάνουμε με ουγγανού, όπου δεν πίπτει λόγο, πιπτει ράβδο. Δηλαδή, πιπτει. Το πίπτη είναι όπω λέμε τα πίπτω, τα παπούτσια με τα δαχτυλάκια έξω. Πριν αλαγίε τώρα κι άκουγα. Δεν γίνεται λοιπόν. μαζί σου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, εμα λε, δεν γίνεται. Σου λέω δεν γίνεται. Σου λέω δεν γίνεται. <laughs> δεν γίνεται. Να ξαναγήμαστε μαζί, πως αποκλείωτε και κονοματικά γινωνε Αυτό αγριβώς δικό σου, το όλοι δικό σου, δώσε πόνο Δεν δίνω τίποτα Δεν δίνεις τίποτα, χάρη στη γυαλίτησα, γυναίκα Ίσουνε ότι ήσουνε μια βαξιματοκλέτρα, τώρα που σε πειραγώ γυρεύεις σουρτα φέρτα Τώρα που σε πειραγώ γυρεύει σουρτα φέρτα Γυρεύω πολλά Γυρεύω, γυρεύω, εσένα μ' αγαπάω και λατρεύω, γυρεύω Και τα σπάω και φορρεύω. <Το>, το πιστεύω, φίλε. Απίστευτο. Αν πιστεύω. Όταν μαζί. Θα <Το> είπε κάτι, δεν Με... πάντων. Τι έγινε. Όλα καλά. Γεια. <Το>